694, Guess who? Τι έγινε ρε παιδιά <Τι> Μια ερωτική αισθησιακή αισθηματική ρομαντική μα πω σοβαρή εκπομπή στην εποχή της uh, The Great Greek Dispatch The σπρέισε, δε σπρέισε, δι, Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι 11,5 11,5 Είσαστε συντονισμένοι Για την εκπομπή Τι έγινε ρε παιδιά Τι <συμπή> έγινε <συμπή> <συμπή> <συμπή> <συμπή> <συμπή> Καμιά ώρα θα είμαστε μαζί και σήμερα να την καθιερωμένη μάτια well, και στην lifey style, and styley τουρλωμένη ε, ζωή μας. Yeah, yeah. Be, be όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά κυρία μου και κύριε μου όλα. Όλα καλά γιατί ε, τα πάντα κρεμότανε σε μια επιστολή όπως γνωρίζεις ανακουφισμένα μου και η επιστολή του Αντώνη του Αντραγλα ε, ε, Έτυχε θετικής αντιμετώπισης από την κούριστη στην στο Διεθνές νομισματικό ταμείον Το Διεθνές νομισματικό Ταμείων λοιπόν χαιρετίζει Δια της Προέδρου του την επιστολή του, του σκληρού Αντώνη, πολύ σκληρό για να υπογράψει. Θα γυριστεί έργο, πολύ σκληρό για να υπογράψει. Ναι, και δήλωσε ότι καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκφράσει την υποστήριξή τη <Το> για τους βασικούς στόχου και τι πολιτικές του προγράμματος που υποστηρίζεται από την οικονομική βοήθεια των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα τα οποία δίνονται από τους ευρωπαίους εταίρους της και τα ταμείο Άρα 110 δις υπογραφή ρε. Είναι θετική λοιπόν η υποδοχή της επιστολή του Αντώνη και πως να μην είναι θετική όταν αυτή, η υπο, όταν αυτή η υπογραφή γιατί μου το κάνεις αυτό εγώ Μητσοτάκης δεν είπα σήμερα λοιπόν αυτή η υπογραφή αυτή η επιστολή κυρία μου και κύριε μου έκανε τον πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό Παπαδημό να αισθανθεί ευτυχι... ευτυχής Ευτυχής, ευτυχής. <στασ Minor> Κλάψτε βουνά και λόγκι Τυχής λοιπόν αισθάνθηκε ο oh. Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κύριος Παπαδήμος hey. Και βλέπει θετική αντιμετώπιση από τους εταίρους Ένακα επιστολής Σαμαρά Αυτά δήλωσε αισθάνομαι ευτυχής για την εξέλιξη και πρόσθεσε ότι αν, γίνει, αν θα γίνει αποδεκτή τελικά η επιστολή θα αποφασίσει το Eurobrook Eurobrook Eurobrook της επόμενης το Eurobrook θα μας δώσει τα λεφτά να το Eurobrook τη δώσει να πούμε στα πρεζόνια για να προχωρήσουμε μετά Να λύσουμε και άλλα προβλήματα να πούμε Οι οποίοι μεθά Πρωθυπουργοί Οι διοικητές τέλο πάντων Φτις της Χώρας Δήλωσε ο μου. Φτυχεσμένος τώρα μιλάμε Μες την ευτυχαία Φτυχεσμένος Παπαδημούς και βέβαια με στην ευτυχία και με στην καλή χαρά Μαζί με την υπογραφή του Αντώνης Να το λες τώρα είναι τετριμμένο δεν είναι Απομάκρυνε και την επιτακτική του απέτηση Για τις εκλογές που ζήταγε στις 19 Φεβρουαρίου Κατάλαβες Με την υπογραφή αυτή λιμών Πάει παραπίσω Η επιτακτική απέτηση του Αντώνη Του εδώ και όταν μας πει Η Μέρκελ εκλογές <ΡΟΟΟ> Σε ένα παιγαδάκι Κυρίες μου και ο μπεμπέζιενή, ένα από του σωτήρε αυτού του τόπου, δημοσιογραφικό πηγαδάκι, πέταξε ένα ωραίο. Η κυβέρνηση είπε έχει δουλίτσα να κάνει έω τον Ιούνιο. Κατάλαβε. Yeah, τον Ιούνιο, ναι. πιο έτου δεν μα είπε. Yeah, yeah, yeah. Έρχεται λοιπόν, κυρία μου και κύριοι, και το πολυνομοσχέδιο για το κούρεμα. βέβαια το πολυνομοσχέδιο, το, <ουσί> το... συστατικό <σάχε> του είναι ότι αφιώνει <σάχε> ολοκληρωτικά, ολοκληρωτικά λέμε τώρα, τις Ζήμενς, <σάχε> γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Υπουργό Οικονομικών, ναι, το συντονισμό του πολυνομοσχεδίου. Και θα περιλαμβάνει όσες ρυθμίσεις είναι απολύτως αναγκαίες για την προώθηση του προγράμματος και μπλαμπλά των αποφάσεων της <Τια> 26 η Οκτωβρίου και τα Λιμπάν, και τα Λιμπάν, <Τια βρά> ενώ δρομολογούνται, χάλευε τώρα, <Τιον> χάρου χάρου <Τι> οι πρωτοβουλίες για το ξεπάγωμα των μεγάλων δημοσίων έργων De vivir. Παράλληλα όμως, κυρία μου και κύριε μου, ανακοινεί το θέμα επίτευξης εξοδικαστικού συμβιβασμού με τη Siemens για τη ζημιά που υπέστη από το σκάνδαλο των μαύρων ταμείων ώστε να ξεκολλήσει και το έργο της επέκτασης του μετρό <ΣΣΣ> Είναι όλα αλληλοσυνδεδεμένα <ΣΣ> με τα μαύρα τα μία με τις μίζες, μετρό, μέτρα, <ΣΣ> φράγκα, φάε Μπουργός, <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> βουλευτή! <ΣΣ> Κατάλαβες τώρα <ΣΣ> Έτσι το χώσαν και αυτό μες στο πολυνομοσχέδιο <ΣΣ> Και θα κάνουν το θεάριστο έργο τους με το πολυνομοσχέδιο Κυρίων <ΣΣΣ> Δολάριο <ΣΣΣ> Η commission, λοιπόν, η commission έριξε μια μπόμπα από τις Βρυξέλλες. Θα το ακούσατε βέβαια Δεν παρακολουθείτε όλα τα μέσα Ότι δεν κόβεται το ρεύμα λέει, αν δεν πληρωθεί το τέλος Αν δεν πληρωθεί το χαράτσι αυτό δηλαδή Δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα Σε κανέναν πολίτη που δεν πληρώνει το φόρο Αλλά πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα αυτό το είπε ο Γερμανός Επίτροπος ΟΝ Αρμόδιος για θέματα ενέργειας Και το δήλωσε στον Ευρωβουλευτή Του Τσίριζα το Χουντή <Καινίσαι> Κατάλαβες τώρα Τώρα, τώρα, τι, τώρα τι γίνεται <Καινίσαι> Με αυτή την ιστορία <Καινίσαι> Ένωση είναι ο κόσμος Και είναι τόσο πολύ μπερδεμένος Που <Καινίσαι> Ακόμη και το ότι έχει <Καινίσαι> Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει δεν έχει λεφτά να, το, να πληρώνει αυτές τις όλες τις παλουκές Δεν μπορεί να ξεμπερδευτεί δηλαδή Δεν καταλαβαίνουμε. Ωραία Και αφού κυβερνάει η κομίσιον Μαζί με τα άλλα που λέει εκεί στο δεν προ... Για δεν τους λέει αλλά δεν γίνεται Γιατί πρέπει να εσπράξουν <Τι>... το κουγλίφι έτσι δεν είναι <Τι>... Ναι Δεν το λέει τώρα η επίσημα η κομίσιον <Τι>... Και χάσει κανένα φράγκο τώρα <Τι>... Κάνε ένα σαφάλτα Αυτά, επικομίσιο... Ο Μπουμπούκος, λοιπόν. Ο Υπουργός Μπουμπούκος. Φεραθώ. Απί της Ναυτιλίας Μπουμπούκος. Φεραθώ. Θα τα μάθατε όλοι. Φεραθώ. Πήγε στη Μητυλίνη. Φεραθώ. Και τον πλακώσαν εκεί με κάτι αυγά. Φεραθώ. Και νερατζολέμωνα. Το κτίριο Γενικής Γραμματείας νησιώτική Πολιτικής Έγινε ένας γενικό Η... Η οικονομία αποδείξει ο Μπουμπούκος Θα τον φυγαδεύσουνε Και πού θα τον πήγαιναν τον Μπουμπούκο Στο δεύτερο σπίτι του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Έλα όμως που αυτή την είχαν στήσει Γιατί σου λέει πού θα πάει ο Μπουμπούκος στο τηλεοπτικό σταθμό θα πάει να πει ότι οι κακούργοι κομμουνιστές, κομμουνιστικός κίνδυνο μας την εδώ οι Τούρκοι κομμουνιστές και του την είχαν στημένη και στο τηλεοπτικό στούντιο και τον μπλακόνον με τα αυγά με τα νεράτζια και με τα πορτοκάλια του Μπουμπούκο και ο Μπουμπούκος φυγαδεύτηκε αφού προηγουμένω είχε βρωμίσει ο τόπος γιατί είχε χεστεί ελαφρώς πάνω του χαμός λοιπόν στη Μητυλίνη η αστυνομία κατέστρωνε σχέδια, αλλά επειδή ξέρανε το μυαλό του Μπουμπούκου, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να καταλάβεις το μυαλό ενός βλάκα, ποιες θα οι κινήσεις του και τι θα πει, του την είχαν στημένη παντού οι πολίτες. Έτρελα λεπορε Μπουμπούκε! Πάντως πολύ μεγάλο κουσούρι, ρε να σε πετροβολάνε με αυγά και με, να σε πετροβολάνε, τέλος πάντων, να σου ρίχνουν αυγά και νεράτζια και εσύ να πηγαίνεις στο κανάλι εκεί της τηλεόρασης, <laughs> <laughs> για να βρει καταφύγιο, μιλάμε <laughs> για αρρώστια τώρα. Αυτό τώρα. Ε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και στην αγορά, θα γράφουν συνταγές και οι φαρμακοποιοί. Αυτό είναι. Δικαίωμα αντικατάστασης φαρμάκων αναμένεται να δώσει στους φαρμακοποιούς ο Λοβέρδος και το Υπουργείο του προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των ελλείψεων φαρμακευτικών σκευασμάτων στην αγορά. Και γιατί άραγε υπάρχουν... Ελλείψει στα φαρμακευτικά σκευάσματα. Έλα μου ντε. Με αυτό το δικαίωμα λοιπόν, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να χορηγούν άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα από αυτό που έχει συνταγογραφηθεί στον ασθενή, το οποίο όμως θα, παρέ... θα περιέχει την ίδια δραστική ουσία. παραγαλό Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι μια απάντηση υπόλου στι εταιρείε και σε όσου ευθύνονται για τι δεν γνωρίζω ούτε μπορώ να καταλάβω αν αυτό είναι καλό ή κακό Θα το διαπιστώσουμε στην πράξη Με λίγα λόγια θα σου γράφει ο γιατρός μια σπυρίνη τη τάδια εταιρεία Και ο φαρμακοπείος θα έχει δικαίωμα να αλλάξει τη συνταγή μας Σπυρίνη άλλης εταιρεία αφού έχει τις ίδιες θεραπευτικές ικανότητες στο φάρμακο ότι μας περιμένει ορίστε <Το> ναι κείται καλό οπότε <Το> ναι <Το> καλό είναι αυτό να φωνάξουν όλοι μαζί ζητώ <Το> upon beneath the no smoke and sometimes i wish they tell me how just a so blind i wish they'd just leave me alone, <laughs> Ο παδός του Γιακουμάτου τώρα τρελένε το άνθρωπος Γι' αυτό γνωρίζει άριστα την ιατρική τέχνη Για τα δύο Γιακουμάτος, Στέλω Γιακουμάτος, τέλος. Λοιπόν λέει ότι αυτό είναι καλό Γιατί <Κι αυθεί> Αντί για τα original Ξέρω εγώ που έχουν 5-10 φορές πάνω Θα μας τα βάλει ο φαρμακοποιός <Κι αυθεί> Τα άλλα τα φτηνότερα Αλλά και έτσι θα αποφύγουμε το φάρμακο που γράφει ο γιατρός Που πάει τα ταξιδάκια του και τα λιμπάν και τα λιμπάν, they... Λέει τώρα yes. Και δεν θα πηγαίνει ο φαρμακοποιός στα ταξιδάκια Ούτε θα τα παίρνει no. για να προωθήσει φά, σκεύασμα αυθινότερο Μα, λακάρι να είναι έτσι say... Αλλά φαντάζομαι ότι αν only... Στο παιχνίδι επειδή έρχεται ο Σονούπο η Νέα Δημοκρατία say... Θα είναι υπουργό υγείας ο ιατρός Γιακουμάτος <Το> Νομίζω ότι θα λυθούν αυτά τέλος <Το> Αυτά θα λυθούν τέλος Έβε. Yeah. <Το> yeah, I... Τώρα κοίταξε να δεις πλάκα Για να φύγουμε από αυτά τα τετριμένα Έχω τη φιλενάδα μου εκεί Την Αγγέλα, τη Μέρκελ Η οποία έχει απούλητα ομόλογα Βγήκε φιλενάδα μου η Μέρκελ Ορίστε παρακαλώ Μάλιστα Μάλιστα Ο Γιακουμάτος μου τονίζει εδώ Με συγχωρεί το του Ότι είναι πρώτος Πρώτος βαθμού συγγένειας Με το Γιακούμπ Το έκανε Γιακουμάτο το λένε και το Γιακούμπ Αλλά το έκοψε για να περνάει έξω και το έκανε Γιακούμπ Ήδες η Γιακουμάτη ρε παιδί μου Έχουν παράδοση στην ιατρική τέχνη Τι έπαθε τώρα η μου η Αγγέλα να πούμε Δεν μπορεί να πουλήσει τα... Έβγαλε στη λαϊκή εκεί κάτι ομόλογα country, hey. Και δεν Δεν, δεν τη δανείζουν λέει yeah, no. Την πάνθην Γερμανία Ούτε οι αγόρες yeah, right. Ενώ έδρομη φιλενάδα της Γαλλία yeah. Γιατί την απειλούνε λέει Να την κατεβάσουνε σε Άααααααααααααα yeah. Η Φίτσυ και Μίτσι yeah, yeah. Και τι, τι έγινε ρε Αγγέλα Ελινάρες γίνονται ρε. Yeah. ρε αρχίζουνε και σας δε σας δανείζουνε yeah. ρε, Αγγέλα «Τι έπαθες ρε Αγγέλα, Ελλάδα γίναμε!» «Πω πω πω πω, ειναι εξαιρετικά νευρικό το περιβάλλον της αγοράς» no. είπε ο εκπρόσωπος no. της διαχείρισης του χρέους στη Γερμανία «αλλά no. βρέθηκε ρε εσύ. βρεθήκανε στον κόσμο ε, α, τύποι οι οποίοι δεν πήρανε, δεν δώσανε λεφτά στην Αγγέλα» και στη Γερμανία αυτό κάτι γίνεται κάτι γίνεται the... πρέπει η τι σου κάνανε ρε Αγγέλα Τι σου κάνανε, κάνανε. κάνανε. Εν το Η κοροϊδία πάει σύννεφο Τι άλλο θα κάνουν εδώ στην Ελλάδα Οι, οι, οι κρατούντες Εκατό χιλιάδες πρόγραμμα λέει Έχουν για ανέργους τους δήμους Άκου τώρα να δεις θα Μιλάμε για Για χοντρή πλάκα να Πίνακες των ανέργων στον ανέργων στο ΝΟΑΕΔ θα αποτελέσουν τη δεξαμενή, ας το πούμε έτσι, επιλογής από όπου θα προσληφθούν τουλάχιστον 100.000 άτομα για να εργαστούν σε έργα αυτεπιστασίας στους Δήμους. Κοίτα να δεις τώρα, να δεις δούλεμα τώρα. Την ε, διαδικασία θα ελέγχει και θα υποπτεύει το ΑΣΕΠ. Κοίτα δουλεμα τώρα, άκου. Like Σαν το τοπικό εδώ. It's που άλλο είχε τα μόρια άλλον προσλάβα. Hey. Άκου τώρα. Η, the... η... Καταπληκ... η καταληκτική... καταληκτική ημερομηνία του εγχειρήματο the... οπότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι πίνακες των ανέργων και τα λιμπάν και τα είναι η 15η Ιανουαρίου. Αλλά, πρόσεξε. Παρακαλώ. Like oh. Έκλεισε ο τηλέφωνο. No αυτό είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Το οποίο φιλόδοξο πρόγραμμα Θέλει να σου δώσει 135 μεροκάματα το χρόνο Κατάλαβες τώρα που έχουμε φτάσει Βέβαια οποίο θα έχει 135 μεροκάματα το χρόνο θα είναι πολύ τυχερός Αλλά όλος αυτός ο δόρος Γίνεται για 135 μεροκάματα το χρόνο Πώς τη βλέπεις τη δουλειά τώρα Κάποτε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ορίστε Καλός το παιδί κούρεμα λες Πάντως κάποι, κάποιοι θέλετε ότι τελικά οι αγορές είναι my μεγαλύτερες my δυνάμεις και από τη Γερμανία Όχι ρε παιδί μου. εκεί θα αργήσει λίγο είπαμε yeah. ε, Θα αργήσει yeah. λίγο, yeah. σκαστάπαμε yeah. αυτά, τώς θα γίνουν yeah. Ευχαριστώ, κοιτάει τώρα ο εδώ Αντώνης Μήπως αυτό που έγινε στη Γερμανία λέγεται κούρεμα Αντώνη μου κοίταξε να δεις Τα ξανά πάμε και δεν, νομίζω ότι δεν θα πέσουμε και πολύ έξω Ότι οι Γερμανοί θα γυρίσουν στο Μάρκο Το ευρώ αν θα υπάρχει θα είναι ένα ψευτονόμεσμα που θα, θα έχει ένα ισχυρό ευρώ ας πούμε η Γαλλία Αν δεν γυρίσει και αυτή στο φράγκο Και από εκεί και πέρα οι Λαοντζίκοι σαν εμά. Θα το εξαργυρώνουμε χρυσάφι. Τέλο πάντων, ή μπορεί να γίνουν και ανάποδα να πάμε εμεί στη δραχμή και να κρατήσουν αυτοί ένα ισχυρό ευρώ. Αλλά μάλλον θα το γυρίσουν στο Μάρκο οι Γερμανία Τότε θα αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι. Τέλο πάντων, 135 μεροκάματα λοιπόν. Όλο αυτό ο τζετζελέ γίνεται να, για να βολέψουν οι μέτερου για 135 μεροκάματα. Το θέμα λοιπόν είναι με αυτού του ημέτερου που θα βολέψουν. Αυτά τα 135 μεροκάματα σου σώνουν τη ζωή Θα σου εξασφαλίσουν το μέλλον Ποιο είναι το δικό σου, του παιδιού σου, της οικογενειάς σου Τα χαράτσια που πρέπει να πληρώνεις, σε σαΐ που βάρανε is... Τέλος πάντων πήγαινε πάρε και 135 μεροκάματα Και κάνε το χρέος σου απέναντι στο κόμμα σου Κυρία μου και κύριέ μου Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε Ορίστε παρακαλώ 10 ευρώ θα τους δίνουν Α Α είναι Α μάλιστα 1350 ευρώ 1350 βάλε και τις κρατήσεις Σου μισθός σου που Σωστό Αν θα είναι λέει 10 μεροκάματα λέω μας φίλος Θα είναι δηλαδή για ένα χρόνο Σε τα 135 μεροκάματα 1350 ευρώ βάλε και τις κρατήσεις Τώρα τι να σου πούμε Για τα έκτακτα που θα έχεις να πληρώνεις Τέλος πάντων το κόμμα σου να είναι καλά Και ο μεγάλη που θα σε βολέψει Για τα 135 μερουγκάμα Τα άλλα όλα όπως το έχει τόχι στο κεφάλι σου Δεν πάνε να γίνουν Να χάουν όλα Όμως κυρία μου και κύριέ μου Εδώ έχουμε πρόβλημα σοβαρό Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα Και εσύ δεν το έχει πάρει χαμπά Υπάρχουν διχαστικές τάσεις Μέσα στην ε... Στη Δημάρ είναι δημοκρατική αριστερά Ξύπνα η αριστερά του κουβέλει γιατί η άλλη αριστερά όπω έχουμε μάταξε τα ξαναείπει είναι φασιστική ξύπνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε σοβαρέ δικαστικέ τάσει μέσα στο κόμμα. Πε, πέρα, πε, δεν πρόλαβε να στεγνώσει το δάκρυο του ψαριανού που δεν του δώσαν υπουργείο στην, στο κόμμα του με την συγκυβέρνηση. Ο πρόεδρο και αρχηγό τη δημοκρατική αριστερά κουβέλει χαρακτήρισε υπερβολή των ηγετιδών δυνάμεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογραφεί ειδική επιστολή. Γιατί τώρα όλα αυτά. Γιατί mm -hmm. Γιατί στηρίζοντας επί τη ουσία Τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Πρόσθεσε ο Κουβ, Για τον Κουβέλη μιλάμε τον αριστερό τώρα Τον δημοκράτη Ο Κουβέλης τα λέει αυτά δεν τα λέμε εμείς mm -hmm. Πρόσθεσε ο Κουβέλης ότι ο κύριος Σαμαράζ Εγκλωβισμένος στην αντιφατικότητα των ενεργειών του mm -hmm. Ακτιμώ ότι θα αναζητήσει λύση Που ίσως δεν θα είναι ακριβώς η επιστολή που ζητείτε Για να ισορροπήσει εν μέσω Αντίρροπων δυν του κόμματος του και της αμφισβήτησής του από την Ευρώπη και μπλα, μπλα και μπλα, μπλα μπουρδες Άκου όμως τώρα τι έγινε μες στο κόμμα του πως είναι το 8% του δίνουν οι δημοσκοπήσεις πάει για κυβέρνηση ξέσπασε αντιπαράθεση μεγάλη και οδήγησε τρία μέλη εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος σε γραπτή δήλωση σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη του αρχηγού κουβέλη ποιοι είναι αυτοί άκου τώρα ο Γεράσιμος Γεωργάτος, ο Σταύρος Λιβαδέας και ο μεγάλος συγγραφέας Χρήστος Χομενίδης, ο τελευταίος κειμενογράφος του Παπαντρέου είναι αυτός, αν δεν το γνωρίζετε, γιατί πέθανε ο προηγούμενος και βαρέθηκε να διαβάζει παλιούς λόγους και έτσι λοιπόν ο Χομενίδης ανέλαβε να του γράφει τους τελευταίους τελευταίους λόγους. Θα ακούσατε την πούρτα που έρχεται. Yeah. Άκου τώρα λοιπόν τώρα, ο, ο, ο Γεωργάτος, ο Λιβαδάς και ο Λι γιατί είναι και αυτός δημοκράτης αριστερός Κατηγόρησαν τον Σαμαρά Για ασκήσεις ανευθυνότητας Και κάλεσαν τον πρόεδρο της νέας δημοκρατίας Να υπογράψει για τις εγγύησει Που του ζητούνται Αυτή είναι αριστερή Και είναι στο κόμμα του κουβέλη Καταλαβαίνεις τώρα για... γιατί μιλάμε Άκου τώρα περίμενε Έχει άλλο Ορίστε Α, ευχαριστώ που μου το θύμεσα Ο Χομενίδης λοιπόν in είναι αυτός ο αγάμητος Θα τον έχετε δει στη λεωράση, Ο οποίος έβρισε και την κόρη του Λοίζου Όταν είχε με το θύμισε εδώ τηλεκτροατής και καλά έκανε Όταν είχε πει δε μην παίζει το τραγούδι του πατέρα μου Και την έβρισε σκεότατα την κόρη του Λοίζου Αυτός είναι ο Αυτή είναι η αριστερή τώρα σου μιλάω για μεγάλη βαρβατήλα αριστερή Η κουβελοαριστερή είναι αυτή τώρα Αυτοί που δεν θα τους δώσεις σε ρε, ρε να τους δώσεις 10% να σε σώσουν, ρε Οι χομενίδιδες της ζωής μας Οι αριστεροί χομενίδιδες της ζωής μας Και τον κατηγόρησαν του Σαμαρά Για άσκηση ανευθυνότητας Γιατί δεν υπέγραψε τις εγγυήσεις που του ζητούνται Κατάλαβες γιατί δεν έσκυψε από την πρώτη στιγμή τον κόλο του στη Μέρκελ ο Σαμαράς τον κατηγορείο Χομενίδης. Είναι πρόσωπο περζόνα που βγαίνει στην τηλεόραση, κουλτουροπερζόνα και σας απευθύνει λόγο. Και μάλιστα στην επόμενη βουλή θα είναι και βουλευτής. Και άσκησαν και κριτική στον πρόεδρο Κουβέλη τονίζοντας πρόσεξε τώρα για την αριστερά της ευθύνης, υπεύθυνη και πατριωτική στάση είναι η ταχύτερη εκταμίευση της έκτης δόσης και η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωζώνη και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πραγματοποιώντας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αγωνιζόμενοι για προοδευτικότερες εξελίξεις Αυτή είναι η αριστερή Αριστερέ μου Είναι αριστερά της ευθύνης η οποία παλεύει για την έκτη δόση Στήσε πουλα Το παιδί σου να μην έχει φάρμακα καρδιοχειρουργικές Ο γέρος να μην έχει φάρμακα. Αυτή είναι η αριστερή Το παιδί να μην έχει ζέστη στο σχολείο Αυτός είναι αριστερός Παλεύει για την έκτη δόση Με, το, με, με, με, με τον καρατζαφέρι Ορίστε. καλά αυτό δεξιεστε, με, με δεξιό κόλλο είναι αριστερή αυτή. Δεν έχουν τσέπεδα Ακριβώς ναι Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, Αυτοί είναι που παλεύουν με, με τις δεξιές τσέπες Οι οποίοι διπλασίασαν τον προπολογισμό των κομμάτων Και τα λεφτά που παίρνουν Οι χωμενοί διδές Είναι δημοκράτες αριστεροί Ε τι να σου κάνω εγώ τώρα Βάλ το κόμμα σου πάνω από οτιδήποτε Μη στεναχωριές το Χομενίδη <Και> Όποτε το αποφασίσουν να γίνουν εκλογές Θα είσαι κι εσύ στην κυβέρνηση <Και>, και το κόμμα σου Μη <Και> Όπως βλέπεις Τα ποσοστά σου ανεβασμένα είναι μισκά σαγόρι <Και> Αυτή είναι <Και> Αυτή είναι η αριστερή στην Ελλάδα <Και> Ο Χομενίδης <Και> Παρακαλώ <μίλιο> να και να τα, τα Δεν έχουν χομεϊνείς στο Ιράκ <Δεν> Να ήταν τέτοιος χομεϊνείς αυτός Ο Χομενίδης <σ admitted> Στο Ιράκ ξέρεις γιατί θα τον είχαν <Μεύου> Για Γιουσουφάκη ίσως Ο Χομενίδης Κατάλαβες Πάμε λοιπόν σε έτερον <Γ timeline> <χω> Αγωνιστή της Αριστεράς Του κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς Τώρα γιατί είπαμε Αυτή είναι η πραγματική Δημοκράτης Αριστερή Οι άλλοι είναι φασίστες Ή πελάτες οι μαλάκες Είπε ο Ψαριανός Για ποιου τώρα πρόσεξε Έδωσε συνέντευξη Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Και έκανε σχόλια για τους άγανακτισμένους. Μίλησε στο Informer ο, αυτό το, το, το, το ήταν ο τεράστιο μυαλό Ο Ψαριανός Μίλησε στο Informer Πρόσεξε τώρα να πούμε να δεις τι είπε Το, το Παλουγκάρι <Το> Για τις τελευταίες εξελίξεις Στην πολιτική σκηνή Για τους αγαναχτισμένους Τους οποίους αγαναχτισμένους Αποκάλεσε πελάτες Και μαλάκες <Το> Ο Ψαριανός λοιπόν Το τον παππού που βγήκε έξω Το συνταξιούχο τον υπάλληλο, τον uh, πικραμένο που βγήκε να μου τζόξει εκεί Που βγήκε να πίδασε σαν τέχω άλλο Κατά τον Ψαριανό λοιπόν είναι, είναι πελάτης και μαλάκας <Κι> Κατάλαβες <Κι> Τον ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος Αν ανησυχεί για τη μούντζα των αχ, αγανακτισμένων Που στρέφεται κατά το πάντων Και ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας Απάντησε Δικαίως είναι θυμωμένος ο κόσμος Αλλά δεν, οφ... δεν, νο... δεν νομίζω να φταίει η μακαρίδησα η γιαγιά μου Στο χέρι του κόσμου είναι να αλλάξει τα πράγματα και το σκηνικό Και όχι μόνο στις εκλογές Κάθε κάτι χρόνια και εντός βουλής Παντού με τη συμμετοχή του και με ένα είδος σοφίας Αυτά είπε ο Δημοκράτης Αριστερός Που κλαίει ακόμα που δεν του δώσαν υπουργείο Μα τον κρατζαφέρι και τον Άδων παρέα Λοιπόν, να μην σας πω παραπάνω, διότι τέτοιοι τέτοι μπουρδολόγοι πέρασαν πάρα πολύ από την Ελλάδα. Αλλά το να αποκαλείς Μαλάκα, ένα συνταξιούχο που ό,τι και αν ψήφισε, ό,τι και αν έκανε, που του κόβουν τα πάντα και βγήκε και έριξε δύο μούτζες στο μπουρδέλο που, από όπου τα παίρνει χοντρά ο ψαριανός για να καβαλάει τη φεράρι του, ε, νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί ότι δεν σου φταίει κανένας Παπανδρέο Μεγάλε. Παρακαλώ. Με το... Απ' τα μεγαλύτερα. Yeah. Συφίστε τα μικρά ακόμα. Σωστά. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Τονίζει, ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε, ναι, ψηφίστε τα μικρά κόμματα. Ε, Πώ θα εξασφαλίσει ο ψαριανό τη μάσα του Ρεμπουλάκη μου, Πώ θα, θα εξασφαλίσει την πριγκυπική του ζωή Λε, ο ψαριανό, Διότι εδώ πρέπει να θυμάσαι τη ρίση ενό παλαιού ε, αρχηματικού δεσπότη, ο οποίο στα τελευταία του είπε, πέθαινε Με το παραμυθάκι του Χριστού έζησα σαν πριγκυπόπουλο. Ο Τζοπάνος κατάλαβες πώς λοιπόν θα συνεχίσει να ζει σαν πριγκιπόπουλος. Τον νοιάζει τον ψαριανό για καμιά κοινωνική δικαιοσύνη. Να ψηφίσεις ναι. τίποτα δεν τον νοιάζει. Να ψηφίσεις τα μικρά κόμματα γιατί αυτό θεωρεί το κόμμα του ψαριανός. Ναι. Να είναι ο ψαριανός βουλευτής ναι. με τις παχυλές του συντάξεις μετά. Ναι. Γιατί ο ψαριανός ενταγμένος στο σύστημα εδώ και χρόνια ως δεκανίκη του Πασόκ ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Πόσο πασό κρίσε τελικά ρε ψαριανέ Πακοβράρμε Και μας το κρύβεις Μας το κρύβεις Λέμε τώρα Εσύ το φωνάζεις Οι ψηφοφόροι σου δεν το βλέπουν Οι ψαριανοί λοιπόν και οι χωμενίδιδες Είναι οι καινούργοι σωτήρες Μαζί με τα εκατομμύρια των Ελλήνων Οι οποίοι είναι αρχηγοί Κομμάτων, σχηματισμών και περιμένει τώρα σι σύνα... <laughs> Καλά, περίμενα. Τσι να άλλα. <laughs> Τε ενδιαφέρει τώρα <laughs> τον ψαριανό. <laughs> αν βγήκαν στο σφυρί τέσσερι μονάδε τη ΔΕΗ στο Αμίντεο, <laughs> στη Φλόρινα, στη Μεγαλόπολη. <laughs> και αν είναι. <laughs> και οι συμφωνίε με... με αυτά που υπέγραψαν <laughs> ο Γιουργάκη του Παπανδρέου. Μα ο άνθρωπος τρελαίνεται να υλοποιηθούν οι συμφωνίες και ο χωμενίδης του και ο χώρος του. Σιγά τον ενδιαφέρει αν θα πουληθούν τέσσερις μονάδες της ΔΕΗ. Γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν οι Έλληνες τέσσερις μονάδες της ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ είναι στα χέρια αυτών που τους έχουν εκεί για συνδικαλιστέ, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ έχει γίνει ο δίμιος της σημερινής κατάστασης. Γιατί, γιατί, γιατί. Και θα ταλάξει ο Ψαργιανός ο χωμενής και η παρέα του, <μήνι> δημοκράτες αρεστερί <μήνι> με το να έρθω στην εξουσία και να <μήνι> κατάλα. <μήνι> Κυρία μου, κύριε μου Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα Για να λούζεστε σωστά Για να μην καταλήξετε Χωρίστε παρακαλώ Έλα Εσύ τι λες γιατί, γιατί αναρωτιέσαι ακόμα Α, μπράβο, μα είναι δυνατόν τώρα, απλή ερώτηση, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν με, με... με αυτές τα ταμπέλες να λένε αυτά τα πράγματα Το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί οι αδερφές. το θέμα είναι ότι θα τους έχουν, στην επόμενη βουλή θα είναι καμιά κοσαριά τέτοια εκεί μέσα Με τίποτα Α, μπράβο, Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είσαι καλά Έτσι είναι αδερφέ μου, όπως τα λες Έτσι είναι Αυτά άμα δεν τα καθαρίσεις από μικρά Τις χίτρες ταχύτητος όταν μεγαλώνουν γίνονται τρένα Το ξέρεις τα ανέκδοτα Με τη χίτρα ταχύτητος που σφύριζε Και λέει ο άλλος άμα δεν την καθαρίσεις από μικρή Γίνεται χίτρα ταχύτητος big... Αυτά λοιπόν με το το φίλο του ψαριανό αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ για να μην καταντήσεις να πούμε σαν τον το Τέλησα Βάλας και τον Γιουλ Μπίνερ να σου δώσω μια συμβουλή ομορφιά Λε. Θα λούζες σωστά και θα ακολουθείς τα παρακάτω βήματα για να μην γίνεις γλόμπος κυριολεκτικά. Γεια σου βούλα. ή βούλα λέω. Γεια σου τούλα. ήρθε τούλα με συγχωρείτε. Yeah, θα χτενίζετε λοιπόν τα μαλλιά σας πριν ξεκινήσετε το λούσιμο έτσι ώστε να μην είναι μπερδεμένα τα μαλλιά σας. Yeah. Το μυαλό σας δεν πειράζει. ας είναι. Θα βρέχετε τα μαλλιά με χλιαρό νερό Πού να το βρεις θα πρέπει να ανοίξει θερμοσύφωνο Δεν έχεις φράγκα τώρα για τη θεή <Τι> Θα τα βρέχεις πολύ καλά Στις μέσες, στις άκρες <Τι> Θα τα πλακώνεις με απαλές κινήσεις Και θα σου κάνει ένα μαλλί Σαν της Άννας Σαντουανέδας Διαμαντοπούλου <Τι> Μην ξεχνάς να το ξεπλένεις καλά το μαλλί τουλά <Τι> Λοιπόν και yeah, αφού το ξεπλύνεις καλά το μαλλί Αφού το ξεπλύνεις καλά Πολύ καλά το μαλλί Θα πρέπει Αφού το ξεπλύνεις καλά το μαλλί Τούλα κοίτα λίγο εδώ Τούλα Τούλα Τούλα, τούλα Η Τούλα Τούλα κάτσε εκεί Λοιπόν η Τούλα έχει κέφια σήμερα κυρία μου και κυρία μου Και κάνει τα δικά της Καλά κάνει Λοιπόν σου δώσα και τη συμβουλή ομορφιάς Για να μην λες ότι είμαστε εκπομπή Χωρίς... Ε, παρακαλώ ορίστε. Αχτούλα. Ής τουλάς. Αχτούλα. Λοιπόν. Έλα, κάτσε Έλα. Πες μια καλή καλημέρα εδώ στο στυλ. Συμβουλίο ομορφιάς δώσαμε. Πάμε παρακάτω. Να χτενίζεστε καλά λοιπόν. Να βγαίνετε στις... Ε, όταν θα πάτε στη συγκέντρωση του ψαριανού. Μην πάτε τώρα σαν την κατάρα του Αγίου Αντωνίου. Να πάτε να έχετε ένα στήσιμο ρε παιδί να μου Καταλάβες. Λοιπόν τι είπε ένας Δεντάξει αυτά έχουν κυκλοφορήσει Εβραίο, Θα τα ξέρετε Hello. Είπε ένας γερμανός οικονομολόγος yes. Ότι η Ελλάδα μπορεί να μας πάρει και τα σόβρακα yes. <coughs> Γιατί το από αυτό τώρα ο γερμανός οικονομολόγος Γιατί το έπω? Ο κύριος Ο κύριος Rit, Ritsel, Ritsel. <coughs> Πώς τον λένε? είπε πως η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος α, α, αμαρτωλός του 20ου αιώνα. Οι δηλώσει λοιπόν του καθηγητή ιστορίας και οικονομίας έγιναν στο Σπίγκελ αναφορικά με την κρίση χρέου στην Ελλάδα, την οικονομική βοήθεια από τις ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τις πολεμικές αποζημιώσεις, αποζημιώσεις που ποτέ δεν καταβλήθηκαν στην Ελλάδα. Τόνισε λοιπόν ο Άλμπερτ ριτσελ πως διάολο, λένε <Τοίως> ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα <Τοίως> καθώς έχει χρεοκοπήσει τουλάχιστον τρεις φορές ενώ την οικονομική της ευμάρια τη χρωστάει στι ΗΠΑ που παρετήθηκαν του δικαιώματο για τεράστιες χρηματικές αποζημιώσεις μετά τους δύο παγκοσμίου πολέμους <Τοίως> Κατάλαβε τώρα <Τοίως> Και η μόνη κυρία μου και κύριέ μου που τόλμησαν. Να τη βγουν στη Γερμανία <Σταξέν> Ήταν οι αγορές χτες και προχτές Που τους είπαν τι θέλετε Δάνεια δεν σας δίνουμε Έλα <Σταξέν> <Σταξέν> <Να>, <Σταξέν> <σταξέν> <Σταξέν> Λοιπόν αυτά που λες <Σταξέν> Με το φίλο μας Το γερμανό <Σταξέν> καθηγητή Ιστορίας και Οικονομίας Και είπε άμα θέλουν οι Έλληνες μας παίρνουν και τα σόβρακα Το πέτς Λοιπόν Εντός του Δεκεμβρίου Για μην ανησυχείς ρε και ψαριάνε, Θα προκηρυχθεί ε, Διαγωνισμός Για το χρυσάφι Στο νομό Κυλκίς εκεί Διότι είναι Ο θρύλος τον ονομάζει και χρυσαφένιο ονομό Η αξία του κοιτάσματος στη βάθη Υπολογίζεται μεταξύ 1,5 και 7 δισεκατομμύρια ευρώ Έλα Η... Έχει κι άλλο κοίτασμα στην ποντοκερασιά Που ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ Κατάλαβες Κι άλλα κι άλλα κι άλλα Λόρα. Και Μάλιστα εκεί υπάρχει ένας θρύλος Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ο Γαλλικός ποταμός Θεωρείται χρυσοφόρος ποταμός Ξαμοληθεί τα πάνω να πάμε με τα κάνιστρα όλοι Να γίνουμε χρυσοθύρες Να κουνάμε τα κάνιστρα Αυτά τα ωραία λοιπόν, αλλά αυτά τα ωραία επειδή ο Χομενίδης και ο Ψαριανός θέλουν παιδί μου, τη, να είναι στην Ευρώπη θα έρθει να τα αγοράσουν Ευρωπαίοι. Ευρώπη παίει. Άρα ακούει, Εύρω, παίει ο Χομενίδης και τερελαίνεται. Χομενίδης και ξέρω που το πει ψωμί. Ναι ρε ο Χομενίδης είναι μεγάλος συγγραφέας. Λοιπόν τέλος πάντων, αυτούς τους μεγάλους συγγραφείς και τους μεγάλους πολιτικούς θέλουν. φάτε τους στη ΜΑΠΑ. Τέλος Φάτε το στη μάπα Έρχονται αντικειμενικά κριτήρια Στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών Μπαίνουν στον υπολογισμό Μεταξύ άλλων ακίνητα Αλλά και καταθέσεις <laughs> Να τη λέγαμε πριν μέρες Έχεις δυο φραγκάκια Θα τα βρουν Έρχονται αντικειμενικά κριτήρια Για τους ελεύθερους επαγγελματίες Το θέμα είναι Ποιου ελεύθερους επαγγελματίες θα βρεις, ξέρεις ποιους θα βρεις. Αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα λόγω οικονομικού στενέματος πια να κλείσουν τις δουλειές. Γιατί υπάρχει και αυτό. Κατάλαβες. Αυτούς θα βρεις Μεγάλε Παπαδήμια με την παρέα σου. Παπαδήμο Παπαντρέο όπως σε λένε. Είναι ο νέος τρόπος φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Τον οποίο προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι με την επαναφορά αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης. Λοιπόν, κατάλαβες Με λίγα λόγια μεγάλη τώρα Μην με κάτσε να σου πω δηλαδή Το τι, το, το τι βάζουν έτσι το τι, το τι σκέφτεται Το άρρωστο μυαλό τους Δεν είναι, είναι Άστο. 5 Δεκεμβρίου περιμένουμε και την απόφαση της Χάγης για την προσφυγή των Σκοπιανών κατά της Ελλάδας για το όνομα η απόφαση θα βγει είπαμε στις 5, 5 Δεκεμβρίου ε, και θα μας γνωστοποιήσει το δικαστήριο την απόφαση του για το θέμα του ονόματος Σήμερα χτες το ανακοίνωσαν αυτό και θα δούμε λοιπόν ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι να λέγονται Μακεδονία γιατί, γιατί όταν έχεις ανδρουλάκι Όταν έχεις ανδρουλάκι Ανδρουλάκης Ανδρουλάκης Όπως τα ακούν Θα μπορούσα να το λένε και Σαμάρα αλλά το λένε ανδρουλάκι Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ο Ανδρουλάκης Είναι ο ήρωας της τραγωδίας Ο ποιητής συγγραφέας Σαλτιμπάγκος, αλταδόρος, Πολιτικά ό,τι φυσάει ο άνεμος για να ε, κουκουέ, συνασπιστής, πασόκος, ε, φιλελεύθερος ε, Ό,τι γουστάρη ψυχή σου βάλε Ό,τι και να βάλεις έξω δεν θα πέσεις Μας ενημέρωσε λοιπόν ότι ο Παπαδρέω είναι ο ήρωας της τραγωδίας Και φυσικά ποιον θα φιλοξενήσει το βήμα Το Μίτσο από την Κουσουβίτσα Τον Ανδρουλάκη Λοιπόν, αυτά λοιπόν δήλωσε ο Ανδρουλάκης Και αφού γουστάρει η ψυχή σου Ανδρουλάκη Και γουστάρεις να δίνεις ακόμα λεφτά στο λαμπράκι Πάρε βήμα και διάβασε Τσακώθηκε ο Παπανδρέο με το ρομπάι Πιαστήκαν στα χέρια Το ρομπα αυτόν Αυτός δεν είναι ο ανάπηρος, ναι, ο συμφυλιδικός Απάθηκαν στα χέρια, σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν Αναφέρθηκε στο δύσκολο αλλά καθοριστικό για το μέλλον της Ελλάδος έργο που έχει μπροστά τους, του τράβηξε και δυο σφαλιάρες, έπεσε από τον αμπερικό καροτσάκι ο Ρομπάης. Άστε να πάνε, έγινε χαμός να πούμε, επενέβησαν τα μαρτ. Μην με κρατάτε τους λέει ο Γιώργος, θα σας, θα σας τελειώσω εδώ πέρα. Θα τα σπάσω όλα, δεν σας αντέχω άλλο. Και φτάσαμε στο σημείο με αυτά κυρία μου και κυρία μου να ακούμε τους Τούρκους να κάνουν μαθήματα Ευρώπη μαθήματα πώς το λένε. Ε, ε, πες ρε παιδί μου ε, Μαθήματα Δημοκρατίας στην Ευρώπη Γιατί κάνουμε μαθήματα Δημοκρατίας στην Ευρώπη Οι Τούρκοι Με αυτά τα η Τούρκοι Μας δήλωσε ο εγκέμεν Μπαγής Ο εγκέμεν Μπαγής Είναι Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Και λέει ότι η Ευρώπη Η Ευρώπη σήμερα απομακρύνεται από τη δημοκρατία Σωστός ο Τούρκος Πολύ σωστά τα λέει ο Τούρκος Μια χαρά τα λέει ο Τούρκος Πολύ ωραία τα λέω Λοιπόν κοίτα να δεις τώρα Μέχρι και Κάλα εντάξει Είχαμε πει προχθές Ότι κάνανε μια σύναξη οι Άραβες Και παράτησαν τον Άσαντε εκεί Α... Όλοι αυτοί Σε συνεργασία τον παράτησαν Ο Αραβικός Σύνδεσμος Τέλος πάντων Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα Έδωσε στη Συρία 24 ώρες διορία Προκειμένου να υπογράψει πρωτόκολλο με τον οποίο θα επιτραπεί η παρουσία παρατηρητών στη χώρα μπήκαν λοιπόν κανονικά mm -hmm. θέλουν να τα διαλύσουν όλα και στη Συρία και θα τα διαλύσουν διότι δεν μπορεί να τους σταματήσει τίποτα mm -hmm. αυτοί έχουν τα όπλα mm -hmm. και τι έχουμε έχουμε και φευγιό Ελλήνων γιατρών mm -hmm. πάνε για δουλειά στο εξωτερικό οι Έλληνες γιατροί mm -hmm. βέβαια θα είναι η καινούργια φουρνιά των γιατρών οι οποίοι δεν είχαν εθιστεί σε κάτι περιέργε. Πώς τους λένε με το μορέστε Έλα Ναι Ηνωμένων Εγκληματιών Ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή την επιστολή το, Την έστειλαν στον Οργανισμό Ενωμένων Εγκληματιών Τέλος πάντων Αφού είναι στο μάτι η Συρία Θα, τη, θα κάνουνε στη Συρία τα δικά του. Mm. Το θέμα είναι ότι χύνεται αθώο Θα χυθεί πολύ αθώο αίμα όπως χύνεται παντού Αυτό είναι το, το ζήτημα Αλλά δεν του νοιάζει αυτού. ρε παιδί Τι έχουν τον ψαριανό τους Everybody. Λοιπόν φεύγουν και οι Έλληνε γιατροί που λες ε, Πολλοί από τους Έλληνε γιατρούς τα μουσεία λέει και οι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι κλειστά το Σαββατοκύριακα γιατί έτσι γουστάρουν οι φύλακες. <laughs> <laughs> ε, έβγαλαν απόφαση η Ένωση Φυλάκων, άκορε, έβγαλε απόφαση Ένωση Φυλάκων. Κατάλαβες, όλα τα άλλαξαν, όλα, άλλαξαν οτροπίες. Okay. Και θα είναι κλειστά τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι το Σαββατοκύριακα. γιατί όλα στις so Δεν κατάλαβα εργάτης long, πλάκα μας κάνει τελικά Ευχαριστημένοι είμαστε εδώ και καιρό αλλά δεν μπορεί τώρα ένας καλοταϊσμένος ο οποίος δεν έκανε τίποτα στη ζωή του να παίρνει απόφαση γιατί κάποια από αυτά έφυγε τώρα από την Ιαπωνία ρε παιδί μα το δει Α, oh. ah, είναι ο λαός ξέχασα ρε παιδί Ξέχα... αυτό πως το ξεχνάω ρε που πουλάει mm. ξεχνάμε την μνήμη χρυσόφτρα τη του έχω και εγώ καθιστώ γεια γεια ναι, τι φύλακα Τέλος πάντων, αφού πήρε απόφαση η Ένωση Φυλάκων... Τέλος ρε παιδί μου! Τι θέλεις και κάνεις τώρα στην κυβέρνηση ρε καλά Πήρε απόφαση η Ένωση Φυλάκων! Αυτά είναι! Οι ενώσεις Φυλάκων μας φάγανε οι συντεχνίες! Σε 7 αντιο, αντιλιοστάσια έκοψε η ΔΕΗ το ρεύμα... Πού είναι αυτά τα αντιλιοστάσια? Στην ε, Γκρήτη! Τι γίνεται με αυτά τα αντιλιοστάσια τώρα? Πρόκειται για μια για αντλειοστάσια Τα οποία... Ναι και τι κάνουν τα αντλειοστάσια Που δίνουν νερό τα αντλειοστάσια Ορίστε παρακαλώ Έλα! Παρακαλώ πολύ ναι. Θα να κόψουν το νερό Εδώ θα μας έχουν κόψει τη ζωή μωρέ το νερό Είναι το πρόβλημα Μας έχουν κόψει τη ζωή να Κόψαν τα αντλειοστάσια Είπαμε εκεί είπε αυτό που λέει και ο τηλεακροατής και επιμένει και δικαιώθηκε τελικά πρώτα χτυπήσαν στα φάρμακα Μετά στην ενέργεια και τελικά θα χτυπήσουν στο νερό <μήλει> Η πλάκα είναι το παιδί μου Ότι βρίσκουν πάρα πολλούς εντόπιους υποστηριχτά Οι οποίοι τρέχουν να τους κάνουν τα <μήλει> <μήλει> Κυρία μου και κύριέ μου ε, τι να κάνουμε, να αρχίσουμε να λέμε τα παλιά Γιατί συνέβαιναν και τέτοια στην Ελλάδα Δεν είναι ήταν συνέχεια με τουρλωμένο το lifestyle οι Έλληνοι Συνέβαιναν και αυτά τα ωραία στην Ελλάδα Όταν αντιδρούσαν οι Έλληνες στους κατακτητές Τι συνέβαινε Να, σαν σήμερα ας πούμε 25 Νοεμβρίου του 1942 Αντάρτες Έλληνες και Άγγλοι Ανατίναξαν τη γέφυρα στον Γοργοπόταμο. Ήταν αυτή ο Γοργοπόταμος η γέφυρα τότε η μοναδική αξιόπιστη δίωδο για τους Γερμανούς προς τα λιμάνια της Νότιας Ελλάδας και η αχρίστευσή της θα προκαλούσε διακοπή του ανεφοδιασμού της γερμανικής στρατιάς του Ρόμελ στη Βόρειο Αφρική Κατάλαβες Η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου ήταν η μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη, πράξη δολιοφθοράς στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο Προκάλεσε το θαυμασμό όλης της κατεχόμενης Ευρώπης τότε και έδωσε κουράγιο στο δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Τώρα κουράγιο ποιος να σου δώσει, ο Χωμενίδης και ο Ψαριανός, οι προσκυνημένοι, οι Σαμαράδες και οι Παπαντρέιδες, οι Μπιγλίτιδες. Ποιος να σου δώσει κουράγιο αδερφέ μου, απέναντι στον κατακτητή. Αυτό έγινε σα σήμερα λοιπόν, στο, στο, στο Γουργοπόταμο. Αυτό έγινε σήμερα στο γοργοπόταμο, αλλά θα μου πεις είναι ποιος θυμάτε τώρα τους Γουργοπόταμους οι θηρίδες μας και το κόμμα μας να είναι καλά ποιος θυμάται τους Γουργοπόταμους τώρα και φυσικά τονίζουμε ότι ήταν η μεγαλύτερη δολιοφθορά που έγινε στο τρίτο Ράιχ είσαι μάγκα τώρα εσύ να κάνεις δολιοφθορά στο τέταρτο Ράιχ με τον Μπεμπεζερνί, με τον Μπιγλίτ, τον Καρατζεφέρ, τον Μπουμπούκο. Ποιον! Ποιον από αυτά τα σούργελα! Ελινάρα μου! Καλή σου μέρα λοιπόν. Μείνε με στο ραδιόφωνο θα ακολουθήσει το γλέντι του Θανάση Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για, τα... για τις έξυπνες παρατηρήσεις Να είσαστε πάντα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Για και χαρά σας. Man said, You're not welcome on our land. And then, as a foe, he told me to go. Ah, he took me to a little shack, Jack, and put a whip across my back. Then I then told. Out the quite a time Came back with her on my mind Sweet little girl